Στοίχη 16-24 Η αγάπη προς τους αδελφούς είναι εντολή του πατρός. 16. Με αυτό δε έχουμε μάθει τι είναι η αγάπη. Με το ότι δηλαδή εκείνος, ο Χριστός, δια της σωτηρίας μας παρέδωκε προθήμωσης θάνατον τη ζωή του. Κατά συνέπεια δε και εμείς έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με το παράδειγμα τούτο να παραδίδομεν τη ζωή μας υπέρ των αδελφών και όχι να θέλουμε να αφαιρέσουμε τη ζωήν αυτών. 17. Όποιο όμως έχει τα πλούτη του κόσμου και παρατηρεί τον αδελφόν του ότι ούτω έχει ανάγκη και κλείσει την καρδία του και τα σπλάχνα του από αυτόν, ώστε να μην αισθανθεί καμίαν συμπάθεια για τη δυστυχία του, πώς είναι δυνατόν η αγάπη προς τον Θεό να μένει μέσα του. 18. Παιδάκια μου, Α μη αγαπώμεν με λόγια και με τη γλώσσα μόνον, αλλά ας αγαπώμεν με έργα ευεργετικά και όχι ψεύτικα, αλλά αληθινά. 19. Και με αυτό, ήτη με την ειλικρινή αγάπη και την ευεργεσία, γνωρίζομεν ότι καταγόμεθα από την αλήθεια και έχομεν αναγεννηθεί από τον Θεό. Και όταν έχομεν την αγάπη αυτήν, θα καθυσυχάσουμε ενώπιον Του τα συνειδήσεις μας και δεν θα μας τύπτουν ναύτε απέναντι του Θεού. 20. Ίσοτιδήποτε και αν μας κατηγορούν ναύτε. Και θα καθυσυχάσουμε τα συνειδήσεις μας, διότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τα συνειδήσεις μας και εξεύρει τελείω και καλύτερα από αυτά όλα τα σφαλματά μας και όλα τα τύψει μας. Εξεύρει την ενοχή μας. Εφόσον λοιπόν ο γεινός κοντά πάντα Θεός πείθει μας ότι είμαι θα τέκνα Του, δεν υπάρχει φόβος να κατακριθώμεν 21. Αγαπητοί, εάν η συνείδησής μας δεν μας κατηγορεί, έχομεν θάρρος προς τον Θεόν. 22. Και οτιδήποτε του ζητούμεν δια της προσευχής το λαμβάνομεν από Αυτόν και το λαμβάνομεν διότι τηρούμε τας εντολάς Του και πράττουμεν αυτά που Του αρέσουν. 23. Εντολέδε του Θεού περιλαμβάνονται μιαν μία εντολή και η εντολή Του είναι αυτή, να πιστεύσουμε δηλαδή στο όνομα του ιού του Ιησού Χριστού και να αγαπώμενον ο ένα τον άλλον καθώ ο Χριστός μας έδωκε εντολή να αγαπώμεν. 24. Και εκείνο που τηρεί τα σεντολά του Θεού μένει μέσα στο πνεύμα του Θεού και ο Θεό μένει μέσα σε αυτόν. Είναι δηλαδή ούτω ενωμένο με τον Θεό. Έχουμε ενδε μέσο ενδιαναγνωρίσουμε με βεβαιότητα εάν είμαστε ενωμένοι με τον Θεόν και αν πράγματι ο Θεό μένει μέσα μα. Με τούτο δηλαδή βεβαιούμεθα ότι ο Θεό μένει μέσα μα με το πνεύμα το οποίο μα έδωκε και το οποίο μα φωτίζει και μα δίδει την πληροφορία αυτήν.